Στο όνομα του Πατρός και του ίδιου, Υπ, το ίδιο πνεύμα τους. Ο Βασιλεύου ο Ράνι, παράδειγμα της αληθίας του Πανταχώ Παρών και τα Πάντα Πληρών, Θεσαυρούσουν αγαθών και ζωής χωριγός και καθάρισουν μας ο πάσης και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Έχουμε διαβάσει από τους πατέρες μας πως ε, κάθε εκδήλωση ανθρώπινη συμπεριφοράς και κάθε πάθος χρειάζεται να ερευνηθεί η αιτία του. για παράδειγμα λέμε για την κατάκριση και ότι η κατάκριση είναι κάτι μεμτό χρειάζεται, για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτό το πάθος και κάθε πάθος να βρεθεί η αιτία, να βρεθεί ο, ο λόγος που οδηγούμεθα σε μια κατάσταση. Θα δούμε φυσικά κάποιο κείμενο από τον, ε, τον Αβάς για την κατάκριση, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Αυτό που έρχεται καταρχήν στη σκέψη μας είναι ότι το να θέλουμε να κατακρίνουμε κάποιον σημαίνει ότι έχουμε πρόθεση να υποβαθμίσουμε κάποιον άνθρωπο. Από τη στιγμή που έχουμε πρόθεση να υποβαθμίσουμε, να υποβαθμίσουμε κάποιον θέλουμε να αναδειχθούμε εμείς. Άρα πριν από την κατάκριση ή αν θέλετε μια αιτία της κατακρίσεως είναι η πρόθεσή μας να αναδείξουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τον άλλον. Να δείξουμε, να φανερώσουμε, να, να, να ισχυροποιήσουμε τον εαυτό μας και να εκφράσουμε μια διάθεση υπηροχής έναντι τον άλλον ανθρώπο. Γι' αυτό το λόγο συχνά θέλουμε να είπουμε να υπονομεύσουμε τον άλλον να υπονομεύσουμε την αξία του είτε κατηγορώντας τον είτε να περιορίζουμε τους επένους αυτών έτσι εκφράζουμε στην καθημερινότητά μας μία διάθεση ανταγωνισμού πράγμα το οποίο φέρει σύγκρουση. Ο ανταγωνισμός είναι φαινόμενο που κυριαρχεί είτε σε προσωπικό επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων είτε γενικότερα. Έχουμε μια σύγκρουση με κάποιον. Αυτή η σύγκρουση μπορεί να μα δείξει πολλά πράγματα. Για να δεν θέλουμε απλώ να μείνουμε σε αυτό που απλώ που φαίνεται. Όταν συγκρούμε με κάποιον. Αυτό δηλώνει κάποια πράγματα. Συνήθω ποιο από τη σύγκρουση. Είναι μία διάθεση επικυριαρχίας έναντι του άλλου και αυτή η διάθεση να κυριαρχήσω στον άλλον δηλώνει τη μειονεξία μου. Όταν εγώ μιονεκτώ θέλω να φανώ δυνατός. Αυτή η δύναμή μου θα εκφραστεί με τον να να κερδίσω τον άλλο να φανώ ισχυρότερος του άλλου αυτό φέρει την διαρκή πάλι με τον άλλο αν ο άλλος φαίνεται στα σημεία να μην κερδίζει πρέπει να βρω τρόπο να τον ξεπεράσω αυτό θα γεννήσει τους λογισμούς θα βγάλει την κατάκριση θα βρω τον κάθε τρόπο, θα βρω με κάθε τρόπο τα επιχειρήματα αυτά που θα με ισχυροποιήσουν έναντι του άλλου. Αυτό ασφαλώς είναι εμπόδιο σχέσεις. Είναι μια πράξη μοναξιάς μια πράξη που ισχυροποιεί την απομόνωσή μου. Όταν πλησίασαν οι μαθητές τον Κύριο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης τι τους ζήτησαν ημί, η ημί ή να είσαι εκ δεξιών σου και είσαι ξεβονίμος σου καθίσου μεν ναι τη δόξη σου. Ήταν αυτή η επιθυμία να είναι πιο μπροστά από τους άλλους ήταν μια επιθυμία αναρρίχησης μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης με τον Χριστό. Δεν είχαν ακόμα το φωτισμό του Θεού για να καταλάβουν τι ζητούσαν. Αυτή η επιθυμία να είμαστε και εμείς ισχυροί δυνατή έναντι των άλλων γεννά πάρα πολλά προβλήματα και είναι αυτή η φωνή των μαθητών. Πολλοί λόγοι γίνεται για την έννοια της εξουσίας αυτές τις μέρες. Τι είναι όμως η εξουσία στην πραγματικότητα εξουσία είναι η προσπάθεια να νικήσει ο εγωισμός μας. Άρα εξουσία δεν έχει μόνο αυτός ο οποίος κατά τα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα έχει μια θέση, αλλά εξουσιαστής και τύραννος είναι αυτός που αγωνιά να κυριαρχήσει ο εγωισμός του, ο λογισμός του, το θέλημά του. Αυ πολλές φορές, όχι πάντοτε, οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται και επιτίθενται ίσως εξουσιαστές είναι γιατί ήδη δεν βρίσκονται στη θέση τους. Γιατί η εξουσία τους θεωρούν ότι τους εξαφανίζει σαν δυνάμεις, σαν δυνατότητες ατομικές και πρέπει να αισθανθούν ότι υπάρχουν. Πρέπει να κάνουν μία κίνηση που να φανούν και αυτοί δυνατοί. Αυτό είναι πάλι μία μορφή εξουσίας. Λέει ο Γιάννη ο Δαμασκηνός κάπου, για το καταλάβουμε, κανένα πράγμα δεν είναι κακό αυτό αναφέρεται και σε πολλούς παιτέρες μας ότι δεν είναι τα πράγματα κακά από τη φύση τους από μόνα τους. Λέει τύπο κανένα πράγμα δεν είναι κακό όταν γίνεται ταπεινά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντιθέτως λέει το κάθε πράγμα όταν χρησιμοποιείται υπερβολικά γίνεται εμπόδιο για ποιον θέλει να σωθεί. Επομένως λέει το κάθε τι δεν συμβάλλει στη σωτηρία μας. Δεν είναι κακό από μόνο του λέει η εξουσία αλλά ο εγωισμός Ούτε η δόξα Γιατί λέει ο Κύριος Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω Τα αυτά έδει το Χριστό και σελθεί στη δόξα του Δεν είναι κακό η δόξα Αλλά η φιλοδοξία και ακόμη λέει χειρότερη η καινοδοξία του ανθρώπου για την δόξα του Θεού δεν είναι κακό επιβάλλεται ποιο είναι το κακό κάπου αλλού που λέει έχουμε την δόξα που προέρχεται από τον Κύριο που λέει τους γαρ δοξάζοντας με δοξάσω υπάρχει όμως κάπου αλλού που λέει ο έγαρ ε όταν καλός ήμας υποσυν πάντες οι άνθρωποι αν ελέγχουμε καλά λόγια οι άνθρωποι για μα και ζητούμε αυτά τα λόγια των ανθρώπων, αυτή την δόξα των ανθρώπων, αυτή την φήμη των ανθρώπων. Γιατί, γιατί όχι γιατί απλώ όταν ο λόγο ουσιαστικά κυριαρχώς τον άλλον και τίθεμαι πάνω από τον άλλον, αλλά γιατί Αρνούμε την πραγματική δόξα που είναι η χάρη του Θεού και ζητώ αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν έχει περιεχόμενο τα λόγια των ανθρώπων. Δηλαδή στρέφω την ανάγκη μου, στρέφω τον πόθο μου, στρέφω την επιθυμία μου εκεί που δεν υπάρχει αλήθεια και ζωή στην κρίση των ανθρώπων. Όταν δεν ταυτίζεται αυτή η κρίση των ανθρώπων. Με το λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού, με την χάρη του Θεού Είμαστε δούλοι αυτών των καταστάσεων της ανάγκης να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι της αγωνίας μας να κυριαρχούμε πάνω στους ανθρώπους λατρεύουμε την εξουσία ποθούμε την εξουσία οποιασδήποτε μορφής είτε την έχουμε Είτε την πολεμούμε Είτε την έχουμε Άρα είμαστε λάτρησης δόξη Είτε την πολεμούμε γιατί επιθυμούμε και εμείς να θα, με κάποιον τρόπο έτσι αλλιώς Στη θέση αυτών των ανθρώπων Που έχουν την εξουσία Είτε Με το να τοποθετούμε θα Με άλλη διάθεση Στους ανθρώπους που φαίνονται να είναι κάπως κάτι Μπορεί να μην έχουμε την δόξα αλλά πως αξιολογούμε τους ανθρώπους τους, τους. αξιολογούμε <κοί> καλή χρονιά <κοί> <κοί> τους αξιολογούμε σύμφωνα με την φύση τους ως εικόνες Θεού ή κατά τα κοινωνικά πολιτικά, οικονομικά ψυχολογικά κριτήρια Ποιου αγαπούμε ποιου επιλέγουμε για συντρόφους μας ποιου επιλέγουμε για συνζύγους αυτούς τους οποίους διακρίνουμε την ουσία τους και μας κερδίζει ή αυτούς που έχουν τέτοια εικόνα που ικανοποιούν τον αρκισμό μας και τη φαντασία μας. Ποιους επιλέγουμε για φίλους μας. Αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται τέτοιοι ούτως ώστε θα μας δώσουν και μας μια αίσθηση δυνάμειος και αξίας. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί εφόσον μεγαλώνουμε με αυτή την παιδεία, με αυτό το ήθος, θα έχουμε προβλήματα επικοινωνίας. Θα έχουμε προβλήματα σχέσεως και με τον εαυτό μας, και με τον Χριστό και με τους ανθρώπους. Λοιπόν, πώς κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο η καρδιά μας η διάθεσή μας προσεγγίζει το σημαντικόν και τον άσημο οι άλλες προθέσεις έχουμε στη μια και στην άλλη περίπτωση γιατί νιώθουμε έτσι να αυξάνει η αυτοεκτήμησή μας και η αίσθηση της προσωπικής μας αξίας είναι προσβολή αυτή για τον λόγο, για το θέλημα του Χριστού, όταν δεν σεβόμαστε ιδιαίτερα την προσωπική αξία του προσώπου. Πώς μπορούμε έτσι να γνωρίσουμε αληθινά τον άνθρωπο, αν τον βλέπουμε κατά την εικόνα κατά αυτό που φαίνεται και όχι σύμφωνα με αυτό που πραγματικά είναι ο Κύριος όταν οι μαθητές ζήτησαν την πρωτοκαθεδρία δεν τους κατηγόρησε ούτε τους αρνήθηκε την επιθυμία για την δόξα αλλά τους φανέρωσε ποια είναι η οδός για την αληθινή δόξα που είναι πια, όχι επικυριαρχία αλλά η διακονία ποια είναι η δόξα πότε δοξάζεται ο άνθρωπος όχι όταν στρέφει τους επένου των ανθρώπων και την αποδοχή τους πάνω του αλλά όταν διακονεί τους ανθρώπους δεν είναι μεμπτόν, εμπτών να επιθυμεί ο άνθρωπος τα καλά δεν είναι μεμπτό με από μόνο του να επιθυμεί ο άνθρωπος τη δόξα αλλά ποια είναι η δόξα ο Κύριος λοιπόν δεν συνιστά την κατάπνιξη της φιλοδοξίας αλλά την υγιή έκφρασή τη. Λέει τους μαθητές, «Ως εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημί, έστε ημών διάκονο. Οποιος θέλει να είναι μεγάλος, ας γίνει υπηρέτη διάκονος των πάντων». Όπως σε ένα παιδάκι που έχει μεγάλη ενεργητικότητα, δεν του λες ποτέ μην κάνεις κάτι αλλά του λες τι, τι να κάνει. Ένα παιδιά είναι άτακτο, είναι ζωή, έχει μια ενεργητικότητα. Δεν του πνίγεις αυτή την ενεργητικότητα λέγοντας του μη εκείνο, μη το άλλο, μη το άλλο αλλά του προτείνεις τι καλό να κάνει. Του λες κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Του διοχετεύεις σε θετική κατεύθυνση την ενεργητικότητα την οποία έχει υπάρχει μία σύγκρουση μεταξύ του χριστιανικού ήθους και της χριστιανικής συνδύσεως με, το, με την παρόρμηση να θέλεις να ξεπεράσεις τον άλλον αυτά δεν ταιριάζουν γιατί έχουμε συγκρούσεις γιατί τρογόμαστε, γιατί τσακωνόμαστε, γιατί ο ένας θέλει να ξεπεράσει τον άλλον. Ο ένας θέλει να είναι ισχυρότερο του άλλου. Αυτό σημαίνει κάτι. Ο άνθρωπος που αληθινά εκτιμά τον εαυτόν του δεν έχει αυτή την ανάγκη. Και εκτιμά τον εαυτόν του όχι με τη μορφή της έπαρσης και της Ιήσεως, αλλά εκτιμά τον εαυτόν του σημαίνει τι, έχει χαράν και έχει χαράν γιατί γεύεται αγάπη. Όταν λέμε εκτιμούμε τον εαυτό μας δεν λέμε αχ τι χαρίσματα έχω και περηφανεύομαι γι' αυτό. Εκτιμώ τον εαυτό μου σημαίνει έχω μια αίσθηση και διάθεση χαράς γιατί νιώθω ότι είμαι αγαπητός. ασφαλώς αυτή είναι η εμπειρία η ζωντανή εμπειρία της σχέσης μας με τον Θεό νοθούμε αγαπητοί του Θεού και των ανθρώπων και έχουμε χαρά γι' αυτό μα κάποιος θα πει καλά καταλαβαίνω ο Θεός να με αγαπά γιατί είναι αγάπη ο Θεός και μπήκα σε μια διαδικασία μετανοίας δεν είναι εγωιστικό να αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι με αγαπούν Αντιθέτως είναι πάρα πολύ ταπεινόν. Για τον απλούστα των λόγων Ο άνθρωπος που δεν έχει σιγουριά για την αγάπη των ανθρώπων Είναι ο καχύποπτος άνθρωπος Αυτός που έχει κακών λογισμών, Που έχει αμφιβολίες, που αμφισβητεί Που έχει υπόνοιες Και έχει υπόνοιες γιατί τέτοιο είναι ο ίδιος Είτε γιατί δε γεύτηκε αγάπη και μεγάλωσε με έναν άλφα τρόπο και αυτό δικαιολογείται κατά κάποιον τρόπο είτε γιατί μεγάλωσε με, ένα, με μια ανταγωνιστική διάθεση και ο ανταγωνιστής δημιουργεί εχθρότητες γεννά φόβους, γεννά ανασφάλιες Είναι αυτός ο εγωιστής που λέγω θα κερδίσω τον άλλον και λέω ο άλλος είναι αντίπαλος μου άρα πρέπει να υψώσω ένα που να κερδίσω τον άλλον Άρα ποτέ δεν θα συμφιλειωθώ με αυτόν τον άλλον. Πότε συμφιλειώνω με τον άλλο και σαν το είμαι αγαπά και έχω καλό λόγισμό ανεξάρτητα ποια είναι η διάθεση του άλλου ανθρώπου. Αν έχει και εχθρική διάθεση όταν δεν λειτουργώ με διάθεση να τον κυριαρχήσω. Και άρα με Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στις ερωτικές σχέσεις. Που δεν υπάρχει αγάπη. Γιατί μην φαντασιωθεί κανεί ότι στον έρωτα υπάρχει αγάπη. Είναι μια. Με... στην πορεία μου μπορεί να βγει και αγάπη. Αλλά ο έρωτα είναι μια κίνηση ναρκισσέ μου, να ικανοποιηθεί ανάγκη μου, να ικανοποιηθεί η προσδοκία μου, να νιώσω ότι έχω αξία. Γι' αυτό ο έρωτα να συγκρούσει, ζήλε, ανταγωνισμού, κλάματα, χαρέ και βλακίε. Για ποιο λόγο. Γιατί ο άνθρωπο θέλει να πει: Μα δεν με θέλει. Αν αληθινά με ήθελε θα ήταν κοντά μου. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι αντιπαλότητα. Αυτό είναι σύγκρουση. Αυτό είναι ανταγωνισμός. Αγάπη σημαίνει τι. Ένα είναι το στοιχείο που ορίζει την έννοια της αγάπης. Η ελευθερία. Και το να πνίγω τον άλλον με το να γίνει δικός μου αυτό είναι μια ομφυγωισμού. Τίποτα άλλο δεν είναι. Ένα γυνάτη του θελήματός μου. Ο αληθινός έρωτας και αγάπη δίνει όρια ελευθερίας. Δίνει δυνατάς να αναπνέψει ο άλλος και να ανασάνει. Δεν υπάρχει ζήλια. Αυτό που λένε είναι αφροδησιακό η ζήλια. Γιατί? Γιατί ενισχύει την ερωτική διάθεση ως ανάγκη κυριαρχίας. Όχι την ερωτική διάθεση ως προσφρά αγάπης και ελευθερία. Όταν ο άνθρωπος πασχίζει σε αυτή τη δικασία τι γίνεται ο Θεός επειδή ξέρει ότι είμαστε ξεροκέφαλοι μας βάζει ένα δόλωμα και το δόλωμα είναι η φύση μας είναι ο σύντροφος όχι απλώς να βολευτούμε αλλά να καθρεφτιστούμε και καθρεφτιζόμαστε, καθρεφτιζόμαστε. όχι μόνο τα έρχονται τα πράγματα καλά αλλά όταν έρχονται και στραβά η σύγκρουση αυτή διαρκεί πάλι μεταξύ των ανθρώπων Ιδίω όταν υπάρχει έντονο συνέστημα βγάζει όλα τα συμπτώματα της πτώσης μας της αναπηρία μας συνεπώς ποιος αληθινά μπορεί να αγαπά ο άνθρωπος που δεν είναι καχύποπτος ο άνθρωπος που δεν έχει ύπνιες ο άνθρωπος που δεν έχει διάθεση μόνο να αρπάξει αλλά και να δώσει το στοιχείο λοιπόν το διακρι της αγάπης, της αληθινή είναι η ελευθερία οτιδήποτε άλλο όσο κι αν ωραιοποιημένο παρουσιάζεται εφόσον μέσα του έχει αιμονή έχει ένταση έχει διάθεση εγκλωβισμού και κλεισίματος ή στον εαυτό μου και άλλο ένα δικό μου, αποκλειστικό, αυτή είναι της αποκλειστικότητας είναι ακριβώς η άγνη της αγάπης γι' αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγεται ότι για παράδειγμα το μυστήριο της αγάπης, ο γάμος τελείται μέσα στην εκκλησία, όχι τυχαία για να φανεί ότι αυτή η ιδιαίτερη σχέση δύο προσώπων έχει την καταξίωσήν του και τη δικαιωσή του στην εκκλησιαστικοποίηση αυτής της σχέσεως που σημαίνει βρίσκω άνθρωπο που να μην μάθει να αγαπάω όλο τον κόσμο όχι αυτό το παραμύθι που λέμε στα μάτις όλο τον κόσμο και είμαι ερωτευμένος αλλά μέσα σε αυτή τη σχέση, σε αυτή τη διαπάλλητη θημερινή ασκούμε σε μια διάθεση ανοίγματο και προσφοράς που θα με μάθει εσύ για να αγαπάω τον άλλον άνθρωπο Όπω ο Θεός δίνει την εκνοποίηση, όχι να έχουμε δύο παιδιά και να κλειστούμε σε αυτά, αλλά για να μπορέσουμε να γίνουμε φιλάνθρωποι. Όπω ο Θεός γίνεται φιλάνθρωπος και σε εμά και δίνει δύο παιδιά, να γίνουμε και εμείς φιλάνθρωποι, ανοιχτοί, ελεήμονες προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ότι εφόσον αυτό που αισθάνεται ότι άλλοι τον αγαπούν είναι ο ταπεινός. Ο αγροϊστή είναι αυτό που αισθάνεται κανεί δεν τον αγαπά. Μα κάποιο μπορεί να πει αντικειμενικά δεν με αγαπά. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά. Τι αγαθής πάντα αγαθά. Δεν έχει σημασία ποια είναι η διάθεση του ανθρώπου, του άλλου προ εσένα, αλλά ποια είναι η διάθεση δική σου προ αυτόν. Ο ψυχολόγο μπορεί να το ψυχαναλύσει και σου βγάλει ένα συμπέρασμα. Δεν θα σε εμπνεύσει όμω να σου βάλει διάθεση θετική προς τον άλλον άνθρωπο και αυτή η διάθεση η θετική που θα βάλει το πνεύμα του Θεού στην καρδιά σου θα αλλοιώσει και τον άλλο ο ψυχολός ο οποίος αβ, ένα και ένα κάνουν δύο και θα παλεύεις με το ένα και, το, και με το άλλο αν όμως εμπνευστείς από το πνεύμα του Θεού τότε η καρδιά σου θα λειτουργεί προς όλους καλώ. είναι σημαντική η όρη που χρησιμοποίησε ο Κύριος μας που εμείς τους περιφρονούμε όταν λέει ότι η ταπεινοί κληρονομούν τη γη όταν λέει ότι ο μεγάλος είναι ο ελάχιστος όταν λέει ότι οι διοκόμενοι παίρνουν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή όταν μιλάει για τον τελευταίο για τον ελάχιστο, για τον απολόλο. αυτή είναι μία κλίμακα αξιών που είναι σε πλήρη αντίθεση με την κλίμακα αξιών του κόσμου Α, αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού αυτού του κόσμου όταν ο Κύριος μιλάει για τον τελευταίο για τον ελάχιστο και για τον απολολότα, και θεωρεί ότι αυτό είναι ευλογία αυτό καθορίζει και τα μάτια με τα οποία προσεγγίζουμε τη ζωή μας και τους ανθρώπους. Εμείς συνήθως είμαστε σε ένα άλλο πόλο ζωής και αντίληψης που για μας είναι ο πρώτος, ο δυνατός και ο καταξιωμένος. Αν είναι ο πρώτος, ο δυνατός και ο καταξιωμένος, τότε έχουμε... Μέγιστη επιθυμία να κατακτούμε αυτές τις καταστάσεις και τους φορείς, τα ανθρώπινα πρόσωπα αυτών των καταστάσεων. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό πνευματικά. Ο ρατσισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τα έθνη, έχει να κάνει και με την κοινωνική διάσταση του πράγματος και την πνευματική διάσταση του πράγματος αλλά σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε με κάνει να έχω άλλη διάθεση στον ένα άλλη στον άλλον εξαιτίας του τι είναι ο κάθε ένας αυτό δεν είναι καθόλου πνευματικό Ανάλογα λοιπόν με το τι φαντάζει ο άλλο για εμένα, πόσο σημαντικός κατά την κρίση μου είναι, τον πλησιάζουμε με κάποιο τρόπο. Είναι αγάπη αυτό. Αγάπη, αγάπη. την έχει η μάνα για το παιδί τη που όποιο και είναι το αγαπά. Όποιο και αν είναι ο άλλος, εμεί δεν τον αγαπούμε. Γιατί έχουμε υπόψη μα τι θα κερδίσουμε. Είναι σχέση αυτό, όταν υπολογίζουμε τι θα κερδίσουμε. Μα δεν θα μου δώσει χρήματα, θα μου δώσει δύναμη. Μα δεν θα μου δώσει δύναμη, θα μου δώσει μια αίσθηση ότι κάτι είμαι και εγώ. Γιατί νιώθω ζει, ότι φαντασίως ότι κάτι είναι και αυτός. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτές λοιπόν οι καταστάσεις, αυτή η προσέγγιση, αυτό το ήθος, αυτή η παιδεία θα μου γεννήσει και τα πάθει. Δεν μπορώ να καταπνίξω μέσα μου τη διάθεση και τα κατάκριση αν δεν ξεκαθαρίσω αυτά τα πράγματα πρώτα με τον εαυτό μου. Αν δεν ξεκαθαρίσω, ποιες είναι οι αξίες για μένα. Για παράδειγμα, πώς να το πούμε. Έχουμε μία παιδεία θρησκευτική που μας λέει και επικεντρώνεται μόνο στο να μην πορνεύουμε Δεν μας μαθαίνει όμως πως να αγαπούμε Δεν ξεπερνά ο άνθρωπος Τα πάθη Αν δεν δοθεί η θέση Δεν αποθούμε Τα πάθη μας Τα μεταποιούμε Τα πάθη μας Και αν η θρησκευτική μας παιδεία Όπως ο παιδαγός Που είπαμε με το παιδί που του λέει Μη εκείνο μη το άλλο Αλλά δεν του λέει τι θετικό να κάνει δεν λυτρώνεται. Έτσι θα μπορούμε να ξεπεράσουμε για παράδειγμα την πορνεία να μάθουμε να αγαπούμε. Που δεν θα είναι αντικείμενο το πρόσωπο αλλά θα είναι εικόνα Θεού. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξεπεραστούν τα πάθη τα οποία μας εγκλωβίζουν και μας φθύρουν να βρούμε των θετικών λόγων, των λόγων για τον οποίο είναι απαραίτητο να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι η εξουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μα. μας. Πάθος, σύγκρουση, ανταγωνισμός είναι διάθεση αυτή η εξουσία να κάνει το παιχνίδι της. Και να κερδίσει. Και είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε αυτό και να δούμε τον πολύτιμο άνθρωπο. Όποιος και αν είναι αυτός. Όχι σύμφωνα με τον χαρακτήρα του. Όχι σύμφωνα με τις ικανότητές του. Όχι σύμφωνα με τις αρετές του. Όχι σύμφωνα με τα πάθη του. Αλλά έξω από αυτά. Αυτόν αγαπούμε. Όχι για αυτά που έκαμε Ή έχει και είναι Αλλά για αυτό πραγματικά είναι Και τις δυνατότητες που έχει Αυτό είναι ελευθερία Δεν είναι μπούκομα Το να λέμε αυτό δεν τον αγαπώ γιατί είναι έτσι Μου είναι αδιάφορος ο άλλος Δεν μου λέει τίποτα γιατί έχει αυτό το πράγμα Είναι μπούκομα της ψυχής αυτό Είναι ταλαιπωρή ψυχής Είναι κούρα της ψυχής Είναι απομόνωση αυτό το πράγμα Όπως δηλαδή εμείς ζούμε μία πλάνη, όσοι, δηλαδή έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε του Θεού και της Εκκλησίας, επειδή έχουμε και αυτή την παιδεία, θεωρούμε ότι επειδή η μόνη αμαρτίνεται σε αρκετά πάθη, γιατί βεβαίως δικαιολογείται αυτό ένα σημείο, γιατί συμμετέχει και το σώμα. Αλλά τι κάνουμε, προσπαθούμε να πολεμήσουμε αυτό επειδή φαίνεται, αλλά αγνώμη άλλα πάθη. Ποια είναι τα οποία είναι η μετάλλαξη και η έκφραση αυτής της απόθυσης των σαρκικών παθών. Η φιλοδοξία, η εξουσιομανία οποιασδήποτε μορφής και η φιλαργυρία. Όταν ο άνθρωπος λέει τα σαρκικά μου πάθη, μετά τι βγαίνει η ανάγκη του να το υποκαταστήσει αυτό αν δεν το μεταλλάξει, αν δεν μεταποιηθεί αυτό μέσα από την αγάπη. Και τι θα γίνει, θα γίνει ανάγκη του να μαζεύει χρήματα ή ανάγκη του να κυνηγά την εξουσία να αναραχηθεί εκεί που είναι Στο τομέα που είναι, στην εργασία που είναι θα θέλει προαγωγές ή θα θέλει πλουτισμών και έχουμε την εντύπωση ότι αυτά δεν είναι ισχυρά πάθη είναι πιο επικίνδυνα γιατί δεν φαίνονται και έχουμε την ψευδασία, είμαστε εντάξει αυτό έχει τις παρενέργειές του η καθημερινότητα και το χειρότερο δεν μας ταπεινώνουν. Επειδή δεν συμμετέχει το σώμα, νομίζω ότι είμαστε εντάξει, ότι είμαστε καθαροί ή καθαρο της καρδιάς. Δεν είναι μόνο μια περίπτωση. Αλλά είναι ο πόλεμος αυτού του πάθους της φιλοδοξίας, της κενοδοξίας και της φιλαργυρίας. Η διάθεση του ανθρώπου για αναρρίχηση, για προαγωγή, για επιτυχίες, για κοινωνική επιτυχία οποιασδήποτε μορφής πέρα του γεγονότος ότι φέρνει κλονισμό και αναδιαταραχής ανθρώπινες σχέσεις και συγκρούσεις φέρει και την απομόνωση δεν ξέρω, ξέρετε κανέναν άνθρωπο σεξουέως να έχει σχέσεις όταν είναι την εξουσία όλοι το λατρεύουν, κανένας δεν τον αγαπά όλοι επιθύμουν πότε να πέσει από την ή να πεθάνει να σας πω κάτι για να γελάσετε, χωρίς κατάκριση, έτσι το ζω. Όταν δημιουργηθεί μια μητροπολιτική θέση και χειρεύσει, και πρόκειται κάποιος να γίνει μητροπολιτής, όλοι το λατρεύουν και επόμενα λένε πότε θα πεθάνει. Και να έρθει η σε σειρά να πάρει τη θέση του. Όχι μόνο δεν τον αγαπούν, αλλά βγάζουν όλον τελειτός πότε να πεθάνει. Και είναι απομονωμένος. Κανείς δεν του λέει την αλήθεια. Δεν είναι ταλαιπωρία αυτό, δεν είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Να γίνεσαι πρώτος και να είσαι κολλασμένος. Αυτό σε κάθε μορφή εξουσίας. Δύσκολα θα σου πουν την αλήθεια αν έχεις κάποια θέση. Ψέματα σου λένε. Εμείς όμως προτιμούν να μας λένε ψέματα και να έχουμε εξουσία. Δεν προκρίνουμε τη ζεστασιά της ανθρώπινη σχέση. Ας αφήσουμε το πνευματικό μέρος. Και ψυχολογικά είμαστε ανάπηροι. Ποιο υγιές είναι ψυχολογικά να επιποθεί τη ζεστασία μιας ανθρώπινης σχέσης παρά την ψύχρα μιας καρέκλας που σε απομονώνει. Αλλά είμαστε τόσο παθιασμένοι με τα πάθη μας που το αγνοούμε αυτό το πράγμα, το περιφρονούμε αυτό το πράγμα, δεν το υπολογίζουμε αυτό το πράγμα. Αυτό εννοεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν λέγει κανένα πράγμα δεν είναι κακό όταν γίνεται ταπεινά Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, το κάθε πράγμα, όταν χρησιμοποιείται υπερβολικά, γίνεται εμπόδιο. Υπερβολικά δηλαδή, δεν αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού, αλλά κάνουμε το δικό μας θέλημα με μεταμανία. Θέλετε κάτι μέχρι να ρωτήσετε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ε, οι ταφανεί θα κληρονομήσουν την Κυριακή Βοήθεια ακριβώ γιατί και η απο... Λέει ε, κατακρίβια η... η ειρηνοποίη, λέει ο μακαρισμός. <συγλώσεις> ναι, και πρα... η πραΐς και η ειρηνοποίη. Η ειρηνοποίη ότι η γη θα εκληθήσονται, η πράη θα κληρονομήσουν τη γη. Ε, οι ερμηνευτές, οι πατέρες, λένε για δύο ερμηνεές. Μία όταν λένε γη εννοούν τη γη της βασιλείας των ουρανών, Υπάρχει όμω και μια πιο ρεαλιστική ερμηνεία που εννοεί αυτή τη γη. Δηλαδή, ο πράος είναι και πιο αποτελεσματικό. Ο πράο, ο ειρηνικός, ο ταπεινό, είναι πιο σωστό στη διαπραγμάτευση των σχέσεων του και έχει μεγαλύτερη ανάπαυση. Εσύ, όταν έχει μία ενεργασία και είσαι διαρχή ένταση και ταραχή, και πιστεύεις στο λογισμό σου ότι εσύ έχει δίκαιο σε αυτό που λε. Δεν γίνεσαι ευθύης για να διαπραγματευτεί μέσα από τι φωνές και την έντασή σου ένα πρόβλημα. Γιατί έχει την αιμονή μέσα από τον εκνευρισμό σου ότι αυτό είναι σωστό. Αν όμως είσαι ταπεινός ακούς πραγματικά τον άλλον. Και διαπραγματεύεσαι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το πρόβλημά σου. Και άρα σε ευλογεί και ο Θεός. Γιατί δεν είναι κακό η γη. Δεν είναι κακά τα υλικά. Είναι κακά αυτά που δεν έχουν χρηστό. Τα μη χριστοποιημένα, τα μη ευλογημένα. Όταν λοιπόν κανείς προσεγγίζει την ζωή του, όχι για να γίνει εκμεταλλευτή του άλλου, αλλά να έχει πιο ευλογημένο αποτέλεσμα, μπορεί και στο ευλογημένο αποτέλεσμα δεν μόνο το φαγητό, είναι και οι σχέσεις μέσα σε αυτή η διαπραγμάτευση του φαγητού και των υλικών πραγμάτων. Συνεπώς, ο ταπεινός είναι και πιο έξυπνος. Και ο πιο έξυπνος είναι και πιο αποτελεσματικός Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ισχυρογνωμοσύνη Είναι χαζός Οι πιο χαζοί άνθρωποι είναι οι Δηλαδή θα δούμε Σε μια σχέση ακόμα Σε μια σχέση γάμου Σε μια σχέση ζυγείας ο, ο, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη βεβαιότητα της, απο... της του δικαίου του Και του λογισμού του Γίνεται χαζός, δεν μπορεί να καταλάβει Χάνει διάκριση Τι λέει τι αναγνώρισαν τον Χριστό που ετέχθη στο σπήλιο χωρίς να πάρει είδηση κανείς. Η βοσκή, η μάγη, η ταπεινή. Λαθώνε τέχθης υπό το για η, η ασήμαντη τον αναγνώρισε η ταπεινή. Ο ταπεινό μπορεί και βλέπει. Ο ισχυρογνώμων δεν βλέπει. Ποιος έχει διάκριση και ξεχωρίζει ο ταπεινός. Όταν είμαστε σε κατάσταση έντασης. Εγωισμού, βεβαιότητα και ισχυρογνωμοσύνη και φτιάχνουμε διάφορα σχήματα σκέψεων για να αναλύσουμε, να διαγνώσουμε και να τοποθετηθούμε. τις περισσότερε φορέ γινόμαστε αναποτελεσματικοί, αν ό,τι και χαζί και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όσο πιο ησυχαστικοί γινόμαστε μέσα μα, δηλαδή ταπεινοί, και αφήνουμε ερωτήματα στον εαυτό μα και αμφιβολίε, συζητώντα από τον Θεό τον φωτισμό και προσπαθούμε να ακούσουμε τον άλλο και κάνουμε υπομονή. Τότε πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία. Οι άνθρωποι που ταλαιπωρούμεθα στι σχέσει μα, έχουμε μια ένταση να εξομολογηθούμε, με το, με το, με το κεφάλι μα φορτωμένο με τι ιδέε μα, οι οποίε είναι πραγματικέ είτε φανταστικέ. Και δεν ακούμε ούτε τον Θεό, ούτε τον πνευματικό μα, ούτε τον εαυτό μα. Ο άνθρωπο, όταν είναι σε κατάσταση ταραχή, και ταραχή φέρνει πάντα ο λογισμό μα ίσχυρο γνώμοσύνη μας, δεν μπορούμε να ακούμε. Δεν αφήνουμε χρόνο στον εαυτό μας να ακούσει ήσυχα τον άλλον για να καταλάβει και να στήσουμε γέφυρες συνεννόησης και επικοινωνίας. Ή η... η ζήλια ο έρωτας ο έρωτας είναι μια προσπάθεια να εκανομηθεί ο αρκησισμός μας. Η ζήλια είναι ένα παιχνίδι αυτό. Ζηλεύω γιατί δεν έχω αποκλειστικά δικό μου κάποιον. Ή προκαλώ ζήλια για να κερδίσω την αποκλαστικότητα κάποιου. Να δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο μέσα σε αυτό το πνεύμα Δημιουργείται εκεί η κατάκριση. Είναι μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο κατακρίνουμε τι περισσότερε φορέ. Μέσα σε ένα παιχνίδι σύγκρουση, σύγκριση, ε. τι κακό η σύγκριση, πόσε ψυχέ ταλαιπωρούνται που λένε να μην έχω και εγώ τον άντρα αυτό ή τη γυναίκα αυτή, και φτιάχνουμε χίλιοι ο λογισμό. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπο. Και ουσιαστικά δεν αγαπάει το σύντροφό του, είτε άνδρα είτε γυναίκα, αλλά αγαπά την ιδέα του, τη φαντασία του άνθρωπο. Ξέρετε, πιο πολύ ο άνθρωπος είναι ερωτευμένο με τη φαντασία του παρά με το πρόσωπο. Πιο πολλέ φορές είναι ερωτευμένο ο άνθρωπο με τα όνειρά του παρά με την πραγματικότητα. Και δεν θέλει να δει την πραγματικότητα και αντιδρά ο άνθρωπο. Αν δεν αγαπήσουμε την πραγματικότητα την πραγματικότητα του άλλου δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα που δεν είναι έτσι όπως φανταζόμαστε πάβουμε να τον αγαπούμε δεν είναι αγάπη. Τι αγαπούσαμε, το είδωλο που φτιάξαμε. Και σκανδαλιζόμαστε όταν δούμε τι δεν είναι όπως το υπολογίζαμε το είδωλο. Και λέμε πω άλλαξε. Δεν άλλαξε. Καθόλου δεν άλλαξε. Εμείς μέσα στην ένταση και στην ανάγκη μας η ανάγκη μας δημιουργεί τις φαντασίες. Η ανάγκη του ανθρώπου. Αυτό που μέσα του μέσα στη φαντασία το έχει δημιουργηθεί ως αγαπη, αγαπημένο πρόσωπο αυτή η ανάγκη του δημιουργεί τη φαντασία. Και βρίσκεται κάποιο ανθρώποι που αφυπνίζει αυτή τη φαντασία. Και αρέσκεται σε αυτό και πλάθει ο άνθρωπος ιστορίες. Αλλά δεν είναι πραγματικό αυτό που αγαπά Και εκεί έρχεται ο κλονισμός και η σύγκρουση Ταλαιπωρία Η συναισθηματική σύγκρουση του ανθρώπου κυρίως προέρχεται από αυτό Δεν αγαπά την αλήθεια του ανθρώπου Αγαπά τη φαντασία του Και ερωτεύεται πότε Όταν αυτό το πρόσωπο που βρήκε Του αφύπνισε του, Αυτή τη φαντασία Και νομίζει είναι αυτό ο άνθρωπος Αγαπά αυτό που θα ήθελε να είναι και αρέσκεται ο άνθρωπος να ζει με παραμύθια και ψέματα. Όταν λοιπόν έλθει η πραγματικότητα της καθημερινότητας και αποκαλύψει κάτι άλλο έρχεται η συναισθηματική σύγκρουση. Αυτό δεν είναι οριμότητα αγάπης. Είναι πρόβλημα. Και προέρχεται από το γεγονός ότι ζούμε τον καταφαντασίαν βίων Και για τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό. Για να ερωτεύεται το άνθρωπο στη φαντασία του, σημαίνει ότι και ο ίδιο ζει τη φαντασία του, η προσωπική. Και δεν αγαπά ούτε τον εαυτό του, αγαπά τη φαντασία του. Αυτό που θα ήθελε να είναι, αυτό που ονειρευόταν να ήταν, τον ηρωισμό που ήθελε να έχει, την αγιώτητα που ήθελε να έχει. Αν δεν αγαπήσουμε κι εμεί την κατάντια μα, δηλαδή να αγαπήσουμε τον αυτό μα έτσι όπω είναι και δεν το γνωρίσουμε, και δεν εμπιστευτούμε την κατάντια μα στον Θεό, δεν μπορούμε αλήθεια να αγαπούμε του ανθρώπου και να του ερωτευόμαστε. Όταν λοιπόν εμεί πιστέψουμε πω κάποιοι είμαστε, μα κάποιο θα πει: Ω δεν πιστεύω. Εγώ ξέρω τα χάλια μου. Δεν έχει σημασία, δεν ξέρεις. σημασία και τι ξέρει. Σημασία έχει τι προσδοκίε έχει από τον εαυτό σου. Όταν μελαγχολεί για τα χάλια σου, σημαίνει ότι το νου σου είναι κάτι. Είσαι θεροβάμων. Είσαι ψιλομύτη στην ουσία. Γι' αυτό κολονίζεσαι. Εγώ τέτοιο, πώ πω, πω. Μα είναι δυνατόν. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα, είναι με το να λέω τι σπουδαίο είμαι. Γι' αυτό μου φέρνει απόγνωση. Καταλάβατε το αυτό Είτε ο άλλος λέει πόσο σπουδαιό είμαι και παίρετε Είτε τι χάλια είμαι από όπου τι άνθρωπος Είμαι το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί ο νους του έχει τον εαυτό του για εκεί Δεν ζει την πραγματικότητά του Και το χειρότερο Δεν μετανοεί αληθίνα Γιατί αν έχω τα χάλια μου Αυτά θα πω στον Θεό για τη φαντασία μου Την αλήθεια μου θα καταθέσω στον Θεό Και αυτή την αλήθεια μου θα αγαπήσει ο Θεός Και έτσι θα εκτιμήσει τον εαυτό μου Αν φαντασιώνω με άλλον εαυτό και ο Θεός αγαπά τη φαντασία μου δεν θα εκτιμήσω τον εαυτό μου ποτέ αν δηλαδή μέσα μου δεν επιμένω να έχω την εικόνα ενός άλλου εαυτού και τον άλλο εαυτό καταθέτω στον Θεό δεν νιώθω αληθινά την αγάπη του Θεού σε μένα και δεν εκτιμώ ποτέ τον εαυτό μου και θα ζω πάντα τη ζωή μου φαντασιακά και τις σχέσεις μου και το κάθε τι αν όμω. Ζητήσω από τον Θεό και ταπεινά αποδεχτώ αυτό που είμαι. Και ζήτησε το ελεό του, το ότι αυτό που είμαι θα είναι αυτό. που είμαι θα αναπαύσει ο Θεό. Αυτό που είμαι θα αγαπήσει ο Θεό. Και θα εκτιμήσω τον εαυτό μου, αυτό που πραγματικά είναι. Και θα αγαπήσω και τον άλλο, αυτό που πραγματικά είναι. Κύριε Ελικρίνη, αρχήν. Βαλεδίωση. Έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα και συμπλέγματα. Να δούμε όμως δει λίγα πραγματά και κάνω μια εισαγωγή για την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε περί Όταν λοιπόν έχω κάποιες προσδίκειες από κάποιον άνθρωπο, είπες δεν εκπληρώνω τι θα πάθω. Τον κατακρίνω. Ωραία. Κι εγώ αλλιώς τον περίμενα. Ιδιότροπος. Γκρινιάρης. Γκρινιάρα. Τσιγκούνης. Αδιάφορος. Κλαψιάρα. Όλο με τα λούσα τρέχει Δεν την ήξερα έτσι Δηλαδή αυτή, αυτός ο κλονισμό Των προσδικιών μας Αυτή η προσβολή του συναισθήματός μας Μας οδηγεί στο να θάψουμε τον άλλον Και να γυθούμε στην κατάκριση Πολύ απλά Όταν εγώ έχω νοχές για τα χάλια μου Πρέπει να βρω τρόπο να δικαιωθώ Να πω μόνο εγώ δε τους άλλου τι είναι αυτή είναι και χειρότερη. Όταν επενείται κάποιος και στενοχωρούμε γι' αυτό γιατί γνωρίζω τα χάλια ρίξε, λέει, Ε καλά δεν την αλήθεια, ξέρεις κι άλλο αυτό. Και τι σημαίνει αυτό που έκανε αυτό που έκανε, μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο Αντί να πούμε καλό λόγο λέμε, αρνητικό λόγο Έτσι δεν γεννάται η κατάκριση, έτσι βγαίνει Όταν δεν είμαστε καλά Αρχίζουμε να θαύουμε όλο τον κόσμο Λέει ο Αβάζος Οδωρό από το να δεχθεί μια μικρή υποψία για τον Πλησίων, από το να λέγει τι σημασία έχει αν ακούσω τι λέει αυτό ο αδελφός τι σημασία έχει αν και εγώ αυτόν τον ένα λόγο, τι σημασία έχει αν πού πάει αυτό ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος αρχίζει ο νους να αφήνει τι δικέ του και να απασχολείται με τη ζωή του Πλησίων. Το να μην με τον εαυτό μα και με τον Πλησίων είναι ένα άλλο πάθο είναι η λεγόμενη ραθυμία και ακιδεία. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι, ενεργο, δεν είναι ενεργοποιημένος, δεν έχει ενεργοποιήσει την ύπαρξή του, στη διαδικασία της ζωοποίησής του, να ζωντανέψει, να γίνει άνθρωπος, να έχει ζωή, έχει μέσα του μια αισθησή αδιαφορίας. Αυτό που λέμε ακιδεία, αυτό που λέμε ραθυμία. Και δεν μπορεί να το σηκώσουμε στι πλάτες μας αυτό το πράγμα εύκολα γιατί αυτό απαιτεί έναν βιασμό να βιάσουμε την φύση μας να βιάσουμε το θέλημά μας να βιάσουμε τον εαυτό μας τις φυσικές μας, τις πνευματικές μας λειτουργίες τις ψυχικές μας λειτουργίες να μπουν σε μία δικασία δράσης κίνησης ζωής αυτό δεν το κάνουμε και οπότε βρίσκουμε εύκολο καταφυγείο να κατακρίνουμε τους άλλους ή αρχικά να ασχολούμεθα με τη ζωή των όλων ανθρώπων τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Ένα στοιχείο που είναι, δηλώνει την εσωτερική μας ερημιά και την πνευματική μας κατάντια και την εσωτερική μας φτώχεια είναι που κουτσομπολίστηκα ασχολούμεθα με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος σαν κατινούλες. Συγγνώμη για το προζαλμό το όνομα, κάτι νουλήση, κάτι άλλο. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άνθρωπος με τον α ή βήτα τρόπο ασχολείται διαρκώς, περιεργάζεται τις ζωές των άλλων Είναι γιατί δεν θέλει να περιεργαστεί τη δική του ζωή. Πολύ απλά. Ο άνθρωπος που ασχολείται με τον εαυτό, δεν μπορεί να ασχολείται με έναν τέτοιον τρόπο με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αν συλλάβουμε τον εαυτό μας να περιεργάσουμε με τις ζωές των άλλων ανθρώπων θα καταλάβουμε ότι κάποιο κενό υπάρχει μέσα μας. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον εαυτό μας. Δεν είμαστε καλά. Αυτό λέει εδώ. Από εκεί φτάνει κανείς την κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουθένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει επειδή δεν φροντίζει τι τις του κακίες επειδή δεν κλαίει όπως είπαν οι πατέρες των πεθαμένων εαυτών του δεν μπορεί σε τίποτα πολίτος να διορθώσει τον εαυτόν του αλλά πάντοτε απασχολείται με τον πλησίον και τίποτα δεν παροργίζει τόσο τον Θεό τίποτα δεν ξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάληψη όσο η καταλαλιά, η κατάκριση και η εξουθένωση του πλησίον. Πέρασε η ώρα, θα τα σχολιάσουμε αν θέλει ο Θεός την επόμενη Τρίτη, μόνο θα πούμε κάτι εδώ δευτέρα, κάτι άλλο εδώ σημαντικό. Και να καταλήξουμε να δώσουμε και μία πρόταση, όπως λέει ο Αβάς. Από ποιον λόγο λέει τα παθαίνουμε αυτά παρά από το ότι δεν έχουμε αγάπη. Εάν αγάπουμε αυτό που κοτσομπολεύουμε δεν το κοτσομπολεύουμε. Αν δηλαδή Αυτόν στον άνθρωπο που μας θα μας πονούσε, ήταν δικός μας άνθρωπος, ήταν παιδί μας, φίλος μας, αδελφός μας και μας πονούσε πραγματικά. Δεν μπορούσαμε να κατακρίνουμε να κουτσοπολεύσουμε. Λοιπόν η άνεση, η ευκολία που δέρνουμε τον άλλο με τις σκέψεις και τα λόγια μας και με τους λογισμούς μας είναι γιατί δεν τον αγαπούμε. Είναι έλλειμμα αγάπης. Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε το πλησίο μας, δεν θα είχαμε στο νου μας τα ελαττώματα του πλησίον. Ξέρετε τι είναι σημαντικότερο. Ο νόμος, το δίκαιο, η ηθική ή η αγάπη για τον αδελφόν μας. Αν προκρίνεται το δίκαιο σε σχέση με την αγάπη για το ανθρώπινο πρόσωπο το λέμε τι έκανε, τι έφτιαξε, τι έρανε. Αν όμως βάζουμε πάνω από αυτά την αγάπη τότε βρίσκουμε τρόπους να δικαιολογήσουμε, να αναπαύσουμε τον άλλον μες στην καρδιά μας. Άρα δεν προκρίνουμε την αγάπη. Αλλά προκρίνουμε τον νόμο. Γιατί ο νόμος νιώθουμε εάν τον υποστηρίξουμε θα αυτοδικαιωθούμε. Θα νιώσουμε εμείς δικαιωμένοι. Εφόσον είμαστε υπερασπιστές του ηθικού νόμου της δικαιοσύνης τότε με αυτόν τον τρόπο βγαίνουμε λάδι εμείς. Αυτοδικαιωνόμαστε εμείς. Αλλά η καρδιά μας δεν αναπαύεται. Γιατί αυτό που αναπαύεται τη καρδιά μας είναι να βάλουμε την αγάπη για τον άλλον πάνω από τον νόμο. Γι' αυτό ο Αποστολός ο Απόστολος Πέτρος, «Η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών» και ο Απόστολος Παύλος λέει, «Η αγάπη δεν βάζει στον νου τη κακό, όλα τα σκεπάζει». Και εμείς λοιπόν όπως είπαν είχαμε αγάπη, Ήδη η ίδη αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα όπως ακριβώς έκαναν οι Άγιοι όταν έβλεπαν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Γιατί, μήπω είναι τυφλοί οι Άγιοι και δεν βλέπουν τα αμαρτήματα. Και ποιος μισει τόσο πολύ την αμαρτιά όσο οι Άγιοι Κι όμως δεν μισουν εκείνον που αμαρτάνει Ούτε τον κατακρίνουν ούτε τον αποστρέφονται Αλλα υποφέρουν μαζί του τον συμβουλεύουν τον παρηγορούν τον γιατρεύουν Σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους Κάνουν τα πάντα για να το σώσουν Τι έκανε ο αβάσα μονάς όταν ήλθαν εκείνοι οι αδελφοί Ταραγμένοι και του είπαν Έλα να δει γέροντα ότι βρίσκεται γυναίκα στο κελί αυτού εδώ του αδελφού. Πόσο μεγάλη εσπλαχνία έδειξε, πόση αγάπη είχε η Αγία και η ψυχή επειδή βέβαια κατάλαβε ότι έκρυψε ο αδελφός τη γυναίκα κάτω από το πιθάρι πήγε κάθεσε πάνω από αυτό και του είπε να σε όλο το κελί και αφού δεν την βρήκαν τους λέει ο Θεός να σας συγχωρέσει. Για να έχω χάρι, δεν πρέπει, Γι' αυτό ζήτα. Πώς θα την αρχίσουμε. Ζήτα. Θα τσόλ! Και τι άλλο θέλει. Θα τσόλ. Οκ. Okay. Διευχόντων Αγίου Πατέρου, μον κύριε Σου Χριστέω Θεώσημον, Ο Θεός, σύμων,